Επιστολέ ενός Αγρινιότου. Επιστολή τέταρτη, Αγρίνη, 29 Μαΐου 1866. Μέρος πρώτον. Αξιότιμε κύριε εκδότα της αυγή. Δια των προηγουμένων μου, περιορίστην απλώς εις τον ακαταστήσω όσο η δυνάμην ψηλαφυτών, ότι όλοι ανεξαιρέτως πάσης εποχής και παντός τόπου η σατυρική υπήρξαν αθυρόστομοι, άσεμνοι και σαρκαστικοί ώστε ή πρέπει να εξορίσουμε την σάτιρα εκ της κοινωνία ω ο πλάτων του ποιητά, ή να την παραδεχθούμε με τα ελαττώματά τη, άτι να είναι αναπόσπαστα από αυτή, ω εάκανθε από τα ρόδα. σω μη παρατηρήσετε ότι ο Άγιο Μεδάρδο έβραινε επί της κορυφής των Άλπαιων ρόδα χωρί ακάνθας. Αλλούτε εγώ είδον τα ρόδα ταύτα, ούτε η νομίζω, κυρία εκδότα. ώστε την παρομοίωσή μου επιμένω θεωρών ω λίγαν καταλήλων. Μένει τώρα να είδομεν αν η σάτυρα, τι αυτή ούσα, άσεμνος, ακανθώδης και κακεντρεχής, συμφέρει ή όχι να εξωστρακιστεί από την Πολιτεία των γραμμάτων ο δε εκκλησιαστής, ο Αριστοφάνης, ο Λυκιανός ο Βίρον και ο Μολιέρος, να παραδοθώσει εις τα ως λιμόδης φθοροποιεί, έχιδνε και κακούργη κατά τα σευαγγελικά εκφράσεις της Ιεράς Συνόδου μας. Αλλά πριν αποφασίσουμε περί τούτου, είναι ανάγκη, κύριε Εκδότα, να σας κάμω ολίγην φιλοσοφία. Ότι το κακόν υπάρχει στον κόσμον, ουδείς να αρνηθεί εκ των εχόντων οφθαλμούς και ότα. Εκτός μόνον αν είναι τα ότα ταύτα μακρότερα τον τουμίδα, και τότε το ζώο ονομάζεται πανεφημιστής ή οπτιμίστ, ως λέγουσιν οι Γάλλοι. Πώς δε στον εις κόσμο το κακόν, δεν δύναμε να σας είπω, διότι οι άνθρωποι δεν συμφωνούσαν περί τούτου. Οι αρχαίοι Έλληνε κατηγόρουν την Πανδώραν, ότι ύνοιξε το κυβότιον εκ του οποίου ανεπίδησαν τα κακά. Οι μανιχαίοι υπέθετον ότι ο Θεός μη δυνηθεί να φέρει μόνος του ει στον τον κόσμο, εζήτησε την βοήθεια του δαίμονος ει τον οποίο έδωκε ενό αμοιβήν δικαίωμα επικαρπία επί του κτίσματό του. δεν δε ότι διάβολο υπάτησε την πρώτη μα μητέρα και εντεύθεντα μα. πιστεύω και εγώ. Ω ευπιθέ τέκνων τη Ορθοδόξου Εκκλησία. Αν και ρωτώ ενίοτε, πριν πατήσει ο διάβολο στην Εύαν, τι τον υπάτησε αυτόν τον ίδιον και τον κατέστησε μισό καλον δαίμονα, εννοεί το πρώτερον άγγελο άσπυλο και πτερωτό ω ηλικτή. Αν το εξεύρετε, κύριε εκδότα, πληροφορήσατε με και θέλετε με υποχρεώσει. Αλλά του παρόντο τούτο μα είναι αδιάφορον. Διότι, αν και διαφωνούσαν η σοφοί περί της πηγής του κακού. Ουδής όμως αρνείται την ύπαρξη αυτού εις των κόσμων επί του πλανήτου μας τουλάχιστον όπου το βλέπουμε βασιλεύων υπομυρίας μορφάς. Πόλεμοι, διαζύγια, όχενδρε, ληστέ, ποδάγρα, αγχώνε, φόροι, ιερεί, κατακτητέ, χολέρα, ανοησία και άλλα κακά δεν έλειψαν ποτέ από την επιφάνεια της γης ενθυμίζοντα καθημέραν εις τους κατοικου της ότι η Εύα έφαγε το Μίλαν. Αφετέρου όμω ουδείς δύνατε να αρνηθεί ότι ο Πανάγαθος Θεός μας αφήκεν εν το πλήθη του Ελέους του και πολλά καλά πράγματα, αν και υποπίπτωμεν πάντες εις το φοβερό αμάρτημα να γεννόμεθα απόγονοι της Εύας. Πανταχού απαντόμεν πλησίον του κακού το καλόν, την αρετήν πλησίον της κακίας, ώστε οι αρνούμενοι την ύπαρξη του καλού είναι ούχοι των γελίοι των αρνουμένων το κακόν. Οι εφημ μη φαίνονται περίεργα ζώα, άξια ανακλειστώση, ει το αυτό κλωδίον. Το δε μέγιστο των χαρισμάτων, όσα διεφυλάξαμε μετά την πτώση, ή μάλλον απεκτήσαμεν δι' αυτή, διότι πρώτερων μα ή το νομίζω περίτων, είναι η δύναμη σε εκείνη τη ψυχή, την οποία ονομάζομαι συνείδηση, και δι' διακρίνομαι το καλό από του κακού, αγαπώντα το πρώτο και το δεύτερο μισούντε. Η συνείδηση αυτή. Υπόκειται ως και ο ήλιος Η σκυλίδας και εκλήψεις Εθρησκεία Η νόμοι, εανάγγε Τα πάθη δίνανται στιγμή Να μαυρώσωσει το φως τη ουρανία ταύτης λαμπάδος Αλλά να την σβέσωσει ποτέ Διότι ως λέγει Μέγαστης σύγχρονος ποιητής Το ανθρώπινο γένος Όλων ομού λαμβανόμενων Είναι τίμιος άνθρωπος Αγαπά δηλαδή το καλόν Και μισή το κακόν Α εφαρμόσομεν ήδη την αρχήν ταύτην και στα τα προϊόντα της διανύας. Ο αίρος του καλού καλείται ενθουσιασμός και γεννά τους πυνδάρους και τους μίλτονας. Το μίσος του κακού καλείται σάτυρα και γεννά τους λουκιανούς και τους Βολτέρους. Τα δύο ταύτα αισθήματα είναι εξίσου αναγκαία εις τον κοινωνικόν άνθρωπον προς εκπλήρωση του προορισμού αυτού ώστες είναι η πρόοδος. Και δια τούτο και την σάτυραν, τον έρωτα του καλού και το μίσος του κακού συμβαδίζοντα αείποτε μετά τις προοδευούσεις ανθρωπότητος τον αριστοφάνη πλησίον του Πλάτωνος και τον άινε αντικρίτου Χιλέρου. Ο ενθουσιασμός εμπνέει τους μεγάλους ή την ανεγύρουσι τα θρησκευτικά, ηθικά και πολιτικά οικοδομήματα υπό τα οποία στεγάζεται η Άλλα τα οικοδομήματα ταύτα συν ως ανθρώπινα έργα ατελείας και ελλείψης. Τα ελαττώματα ταύτα διακρίνει η σάτυρα, κρυμνίζει βαθμιδόν το οικοδόμημα και ανταυτού ανεγείρεται με το λίγον άλλο τελειότερον, το οποίον μέλει κακείνο να κρυμνιστεί με το λίγον. Και ούτω οικοδομούντε και καταστρέφοντες βαδίζομεν προς τα εμπρός. Αδύνατον είναι να συντηρηθεί κοινωνία άνευ του ενθουσιασμού Τη αφοσιώσεω δηλαδή ει του συνέχοντα αυτήν θεσμού, αλλά επίση αδύνατον είναι να προοδεύσει άνευ τη ή τη υποσκάπτη του θεσμού τούτους χαριν καλυτέρων εν το μέλλοντι. Άμα δε πάυσει προοδεύουσα μια κοινωνία, ευθύ σύπεται και θνίσκει. Όσα πέθανον οι Αιγύπτιοι και οι Ινδοί, και ω αποδυναίσκουση σήμερον οι Σύνε, θελήσαντε να θεοποιήσουν, να καταστήσουν δηλαδή αθάνατον και αμετάβλητον των πολιτισμών των, αντί να βαδίζει προς τα εμπρό κρυμνίζοντες και ανοικοδομούντες. Εκ τούτον κύριε Εκδότε ότι μέχρι σου επικρατήσει στον τον κόσμο το απολύτω καλόν, μέχρι σου αναγερθεί θρησκευτικών, ηθικών και πολιτικών οικοδόμημα άνευ κακιών και ελαττωμάτων, μέχρι σου δηλαδή η πρόοδος τη ανθρωπότητος σταματήσει, η σάτυρα είναι αναγκαία. Και μην νομίσετε ότι εατομικέ μου δοξασίε είναι ά ο ήδη σα είπαν εν την πρώτη μου επιστολή, έχων μικράν πεποίθηση ει τα σκριτικά μου δυνάμει, ουδέποτε αποφασίζω περί ουδίποτε πράγματο χωρί προηγουμένω να ερευνήσω τι εφρώνουν οι άλλοι. Πάντα δε τα ανωτέρω περί τη χρησιμότητα τη ατήρα ευρίσκονται διεσπαρμένα, η έννοια αν όχι η εφράση, κριτικών, προ του οποίου ύπλωνα την χείρα ή να ζητήσω αναγκαία παραπομπά. «Οτε κατά μου τύχην, ενεθυμήθην την ακόλουθον φράσιν Γερμανούτηνο φιλοσόφου ή τη καθιστά περί τόν των τιουτοκόπων, επικηρούσα πληρέστερα όσα είπον. Ο γερμανός ούτω είναι ο περιβόητο Σέλινγκ. Την δε σάτιραν θεωρεί αναγκαίαν ω ακαταμάχητον εχθρά του παρόντος, των καταχρήσεων δηλαδή, και σύμμαχων του μέλλοντο, ήγουν τη πρόοδο. Υπό τον αυτόν φαίνεται αρχών εμπνεόμενο και ο κύριο Φλουρεν ώστες έχουν την ιδιοτροπία να θεωρεί ως ηθικών βιβλίων την αθυρόστομου και σαρκαστική Ιωάνναν, έλεγε περί αυτής «Πάσα επιθέσεις κατά του κακού είναι εκδούλευση προς την ανθρωπότητα και ως εκ τούτου χρεωστούμε ευγνωμοσύνη εις τον συγγραφέα του Αναχίρες Βιβλίου». Αν τα αυτά δεν ήρκουν, η δυνάμη να προσθέσω, κύριε εκδότα, ότι την σάτιραν ή την τιμωρίαν δια του εμπεχμού τη κακία και ανοησία, μεταχειρίστη πρώτο πάντων αυτό ο Θεό κατά του πρώτου ανθρώπου. Η γραφή τουλάχιστον μα διδάσκει ότι ο Αδάμ, παρασυρθεί υπό τη μωρά ελπίδο να γίνει όμοιο με τον πλάστιν του, παρεύει τα στεία αυτού εντολά. Ο δε Θεό, προ τιμωρίαν τη του, Εδίωξεν αυτόν του παραδείσου, τον εστέρισε τη Αθανασίας και μία αρκεστή ιστούτο προσέθεσε το σκόμα ει την ποινίν, λέγον ενοίστα αυτόν ενοπιόν του τρέμων, γυμνό και κατισχημένος Ιδού Αδαμ, γέγονεν ο σύ Όπερ κατά τον Άγιον Βασίλειον και τους λοιπού ερμηνευτά, είναι φοβερά ηρωνία, διείς έσκοπτεν έσκοπτενο Θεό την ανοησία του πρώτου ανθρώπου. Ο δε Άγιος Βίκτορ ερμηνεύσας κακήνος κατά το αυτό πνεύμα των χωρίων, προσθέτει ότι «ο εμπεχμός είναι δίκαιον και θεάραις των έργων, όταν δι' αυτού τιμωρείται η κακία». Εκ τούτων, βλέπετε, κύριε Εκδότα, ότι και κριτικοί και φιλόσοφοι και πατέρες της Εκκλησίας και αυτός ο Θεός θεωρούσαν και μεταχειρίζονται τον ως καλών όπλων κατά της ανοησίας. Αλλά και αυτή η ανέβεια και κριτικοι και φιλοσοφοι και πατερες της εκκλησιας και αυτος ο θεος θεωρουσαν και μεταχειριζονται την σατυρα ως καλων οπλων κατα τη ανοησία. αλλα και αυτη η ανεβεια και αθυροστομια ή της ως ανωτέρω είδομεν φαίνεται αναπόσπαστος από τους ατυρικούς, δύναται άραγε να θεωρηθεί ως επιβλαβήσεις τα ήθη και να ονομαστώσιν ανήθικοι η γυμνώνοντες την κακίαν ή να αποκαλύψωσιν όλην αυτής την ασχημίαν και την καταστήσωσι μισήτήν και φευκτέαν. Το κατεμέ θεωρώ ανήθικον εκείνον μόνον ώ της την γυμνότητα ταύτην σκεπάζει με σεμνά ενδύματα» ψημιθιώνει τα ρητίδας της, κρύπτει την δυσμορφία της και ούτω μεταμορφωμένην ζητεί να καταστήσει την κακίαν αξιέραστον αντίμηση της, διαστρέφων δια της μεταμφιέσεως τάφτης την ιδέαν του καλού και πονηρού και ολιγοστεύων την έμφυτον προς το κακόν αποστροφήν πάσης υγιενούς συνηδήσεως. Ιθικών δεν νομίζω απέναντίες, τον διουδήποτε τρόπου προσπαθούντα να ενισχύσει το αίσθημα τούτο και δια τούτο μυριάκις ηθικότερον, θεωρώ, τον άσεμνον δον ζουάν του Βύρονος, τον περιπέζοντα όλας τας κοινωνικάς ασχημίας, από την σεμνήν Βαλεντίνιν της κυρίας Σάνδης, ή της Στεφανόνη με ἀσπύλα κρίνα την Μιχήεν. Μυριάκις δε υγιεινότερα, τα φιλόγελα δηλαδή, διηγήματα του Σεβινιέ, από την μελαχολικήν κυρίαν μετασκαμελία του Δουμά, προσπαθώντα να δικαιολογήσει δια του το επάγγελμα της ηρωίδος του. Την δε Ιωάνναν, θεωρώ κακήνιν ως ηθικών ή τουλάχιστον αυλαβές βιβλίων, διότι ουδε μία υπάρχει εν αυτή η τουλαχιστον αυλαβε βιβλιων διοτι ουδεμια υπαρχει εν η κακοήθεια καλοπίζεται ή ονομάζεται με άλλο όνομα, ουδαμού ζητεί ο συγγραφεύς να κινήσει η συμπάθεια των αναγνώστην υπέρ της ηρωίνης του, σκεπάζον με αισθηματικάς φράσης τα παραπτώματά του σκεπαζον με αισθηματικας φρασης τα παραπτωματα της αλλά από αρχή έω επισωρεύει σκόματα και καταφρόνηση κατά τις κακίες Ο ομιλών περί της ειδηπαθία, τη τρυφή, του έρωτο, των γυναικών και όλων εν γέννη των παθών, όσο ο Εκκλησιαστή, ο Λουκιανό, ο Ιουβενάλη, ο Βολτέρο, ο Άινε και όσοι άλλοι Είπων την αλήθεια κατά το αυτό πνεύμα αν όχι με ήσυ ευγλωτία. Επικίνδυνα βιβλία είναι, κύριε εκδότα, τα εξάπτοντα και τα ψυχρένοντα τα πάθη εις την Ιωάνναν από τις πρώτης μέχρι τις τελευταίες σελίδες υποβάλλονται τα πάθη εις παγετόδες ρεύμα σαρκασμού και ηρωνίας Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.